και συρριχνωμένο δηλαέτη, η γερμανικό λάντερ. Μα αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι έρθανε. Και μιας φίλης χώρας, όπως είναι η Γερμανία.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 δεν όμω, διαπραγμάτευση Επειδή μας δούμε και ξέρω όχι η δουλειά Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι Απολύτως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 By day I'll Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Κλατεία Ρέντιο είναι, είναι στρατιώτος, ξένοι, με γραμβάτα και κοστούμ Παρά τα απρόφτα Παρά την παρολίγον αναβολή της εκπομπή, εκποπής σημερινή παξ γερμάνικα Συντονιστήκαμε και λίγο αργά, τρεις Ο Πάνος σήμερα λείπει Ωστόσο στέλνει τους χαιρετισμού του και τις ευχές του για το καινούριο έτος Στο μικρόφωνο τη πλατείας λοιπόν σήμερα μόνη τη η Βασιλική Μανιού Πολλέ ευχέ, λοιπόν, αγωνιστικούς χερετισμούς. Ε, αγάπη, υγεία, δύναμη, δημιουργικότητα για το καινούριο χρόνο και προπάνω με πολλούς χαιρετισμούς στους ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Μητυλίνη και κάθε μέρα δίνουν το δικό τους αγώνα με τους πρόσφυγες που τους μαζεύουν κάθε μέρα νεκρούς και πληγμένου. καλά κουράγια και μακάρι να βρούμε την ανθρωπιά που έχουμε χάσει 16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 <Γυκλή> <Γυκλή> όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. όλη; όχι. Γιατί μια περιοχή αντιστατεύεται με τη στον Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα ρωμαϊκά στατρόπεδα. <Λυκλή> Σε <Συκλή> αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον πολεμιστή αστέρι. Λοιπόν, βρήκα ευκαιρία σήμερα που λείπει ο πάνω από το studio και η σημερινή παx γερμανικά θα είναι λίγο διαφορετική από όλε τι άλλε. Ε, θα έχουμε ένα μίνι αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο, ε, μια εξαιρετική φυσιογνωμία τη ελληνική λογοτεχνία αλλά και παγκοσμίω. Ε, νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή για τι εκπομπέ του 2016 σταθμό μα. Θα αναφερθούμε σε κάποια βιογραφικά στοιχεία του συγκεκριμένου ποιητή και αγωνιστή. Θα ακολουθήσουν μετά η ανάγνωση κάποιων ποιημάτων ανέκδοτων και θα ακούσουμε και την απαγγελία της σονάτας του Σελινόφωτος από τον ίδιο.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 Συντονιζόμαστε στο πλατεία Radio ListenToMyRadio.com Και περιμένω στο τσάτ του σταθμού τα μηνύματά σα.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 My is you, Lily you, Lily Σπουδαίος και πολυγραφότατο Έλληνα ποιητή, με διεθνή απήχηση που ανήκει στη λεγόμενη γενιά του 30. Ο Επιτάφιος, η Ρωμιοσύνη και η Σονάτα υπό το Σερινόφος, είναι τρία από τα πιο γνωστά έργα του. Το 1975 προτάθηκε για τον Όμπλο λογοτεχνία. Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε στη Μονεμβασιά την 1η πρωτομαγιά του 1909. Ήταν το μικρότερο από τα τέσσερα παιδιά του Μεγαλοκτηματία Ελευθέριου Ρίτσου και της Ελευθερίας Βουζουναρά. Τα τρία μεγαλύτερα αδέρφια του ήταν η Νίνα, ο Μίμης και η Λούλα. Το 1919 αποφύτησε από το σχολαρχείο της Μονεβασιά και το 1921 γράφτηκε στο Γυμνάσιο του Γηθίου. Την ίδια χρονιά πέθαναν ο αδερφός του Μήμης και η μητέρα του Ελευθερία και οι δύο αποφηματίωση. Το 1924 δημοσίευσε τα πρώτα του ποίηματα στο περιοδικό διάπλαση των πέδων με το ψευδόνιμο ιδανικό νόραμα. Το 1925 ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στο Γηθιο και έφυγε με την αδερφή του Λούλα για την Αθήνα. Είχε προηγηθεί η οικονομική καταστροφή του πατέρα του και έτσι ο ποιητής αναγκάστηκε να εργαστεί για τα προστοζήν αρχικά ως δακτυλογράφος και στη συνέχεια ως αντιγραφέας στην Εθνική Τράπεζα. Το 1926 προσβλήθηκε και ο ίδιος από και επέστρεψε στη Μονεβασιά ως το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου, οπότε γράφτηκε στη νομική σχολή της Αθήνα, χωρίς να μπορέσει ποτέ να φοιτήσει. Συνέχισε να εργάζεται ω βοηθό βιβλιοθηκαρίου και γραφέας στο Δικηγορικό Σύλλογο τη Αθήνα. Τον Ιανουάριο του 1927 νοσηλεύτηκε στην κλινική Παπαδημητρίου και τον επόμενο μήνα στο Σανατόριο Σωτηρία, όπου έμεινε τελικά για τρία χρόνια. Στη Σωτηρία ο Ρίτσος γνωρίστηκε με τη Μαρία Πολιδούρη και με μαρξιστέ και διανοούμενους τη του, ενώ παράλληλα έγραψε κάποια ποίηματά του που δημοσιεύτηκαν στο φιλολογικό παράρτημα τη Εγκυκλοπαίδεια Πυρσός. Από το φθινόπωρο του 1930 και για ένα χρόνο, έζησε στα Χανιά, αθικά στο φθησιατρίο της Καψαλόνας και μετά από προσωπική του καταγγελία των άθληων συνθηκών ζωής που επικρατούσαν εκεί, σε τοπική εχμερίδα, μεταφέρθηκε μαζί με όλους τους τρόφιμους στο σανατόριο Άγιος Ιωάννης. Τον Οκτώβριο του 1931 επέστρεψε στην Αθήνα και ανέλαβε τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού τμήματος της εργατικής λέσχης. Εκείς, σκηνοθέτησε και συμμετείχε σε παραστάσεις. Η υγεία του βελτιώθηκε σταδιακά, το ίδιο και τα οικονομικά του με τη βοήθεια της αδερφής του Λούλας, που είχε στο μεταξύ παντρευτεί και φύγει για την Αμερική. Τον επόμενο χρόνο, ο πατέρας του μπήκε στο ψυχιατρίο στο Δαθμή, όπου πέθανε το 1938, και πέντε χρόνια αργότερα τον ακολούθησε η Λούλα, η οποία πήρε εξτήριο το 1939. Το 1933 συνεργάστηκε με το αριστερό περιοδικό Πρωτοπόρι και για 4 χρόνια ως ηθοποιός με τους θείασους Ζοζός Δαλμάς, Ριτσιάρδη, Παπαϊωάννου και Μακέδη. Το 1934 άρχισε να αρθρογραφεί από τις στήλες του Ισοσπάστη και εξέδωσε την πρώτη του συλλογή με τίτλο Τρακτέρ με το ψευδόνιμο Σωστήρ, αναγραμματισμό του επιθέτου του. Τον ίδιο χρόνο έγινε μέλος του Κουκουέ, στο οποίο παρέμεινε πιστός μέχρι το θάνατό του. Το 1935 κυκλοφορεί τη δεύτερη ποιητική συλλογή του με τίτλο «Πυραμίδες» και προσλαμβάνεται ως επιμελητή κειμένων στις εκδόσεις «Γκοβότς». Στις 9 Μαΐου 1936 γίνονται στη Θεσσαλονίκη αιματηρές ταραχές κατά τη διάρκεια της μεγάλης καμνεργατικής απεργίας. Την επομένη ο Ρίτσος βλέπει στο ριζοσπάστη τη φωτογραφία μιας μάνας να θρυνεί το νεκρό παιδί της και παίρνει αφορμή για να γράψει ένα από τα πιο δημοφιλή ποίηματά του τον επιτάφιο, που εκδίδεται σε 10.000 αντίτυπα. Με τη δικτατορία μεταξυ 1936 με 1940 τα τελευταία 250 καίγονται στους τύπους του Ολυμπίου Διός. Το 1937 νοσηλεύτηκε στο σανατόριο της Πάρνιθας και τον ίδιο χρόνο, συγκλονισμένος από την αρρώστια της πολυαγαβημένης του αδελφή γράφει την ποιητική σύνθεση «Το τραγούδι της αδελφής μου», ένα από τα ωραιότερα λυρικά της νεοελληνικής ποιήσης. Ο Κωστής Παλαμάς, εντυπωσιασμένος από το τραγουδι της αδελφή μου ενα απο τα ωραιοτερα λυρικα της έγραψε τους στίχους «Εγκόμιο για τον Ρίτσο». «Γρήγορο αργοφλίδισμα της γαλάζιας πλάσης. Να παραμερίσουμε για να περάσεις». Το 1938 κυκλοφορεί η Αρινί συμφωνία και προσλαμβάνεται στο Εθνικό Θέατρο. Δύο χρόνια αργότερα εκδίδει την Παλιά μαζούρκα σε ρυθμό βροχής και προσλαμβάνεται ως χορευτής στη λυρική σκηνή. Les bêtes sa et Στη διάρκεια κατοχής ο Ρίτσος έδισε κατάκητος, παρόλα αυτά συμμετείχε στη δραστηριότητα του μορφωτικού τμήματος του ΕΑΜ και αρνήθηκε να δεχτεί χρήματα από έρανο όταν κινδύνηψε η ζωή του από τις κακουχίες του 1942. Μετά την ήττα του Ελλάς στα Δε... Δεκεμβριανά, ακολούθησε τις δυνάμεις του στη σύμπτυξη. Περνά από τη Λαμία όπου συναντά τον Άρη Βαλουχιώτη και φτάνει μέχρι την Κοζάνη όπου ανεβάστηκε το θεατρικό του «Η Αθήνα Στάρματα». Το 1945 γράφει τη Ρωμιοσύνη, ένα ακόμη δημοφιλές ποίημα του που τομελοποίησε το 1966 ο Μίκης Σοδωράκης. Στη διάρκεια του εμφυλού πολέμου εξορίστηκε λόγω της αριστερής δράσης του στο κοντοπούλι της Λίμνη, στη Μακρόνησο και στον Άγιο Ευστράτηρο. Το 1952 επέστρεψε στην Αθήνα και πολιτεύτηκε στην ΕΔΑ. Το 1954 παντρεύτηκε την παιδίατρο φιλίτσα Γεωργιάβο από τη Σάμου, με την οποία παίκτησε μια κόρη την Έρη. Το 1956 ταξίδευσε στη Σοβιετική Ένωση ως μέλος αντιπροσωπείας, διανοούμενων και δημοσιογράφων και την ίδια χρονιά τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο ποίησης για τη σονάτα Σελινόφωτος. Όταν το διάβασε ο σπουδαίος Γάλλος ποιητής και συγγραφέας Λουί Ραγκόν, εστάθηκε το βίαιο τράνταγμα μιας μεγαλοφυΐας και αποφάνθηκε πως ο δημιουργός του είναι ο μεγαλύτερος από τους ποιητές του καιρού μας που βρίσκονται στη ζωή. Το 1960 ο Μίκης Θοδωράκης μελοποίησε τον επιτάφιο και σηματοδότησε την περίοδο της διάδοσης της μεγάλης ποιησης στο πλατή κοινό. Το 1962 ο Ρίτσος επισκέφθηκε τη Ρουμανία και συναντήθηκε με τον Ναζίμ του οποίου μετέφρασε ποίηματα στα ελληνικά. Κατόπιν πήγε στη Τσεχία και τη Σλοβακία, όπου ολοκλήρωσε την Ανθολογία Τσέχων και Σλοβάκων Διητών, την Ουγγαρία, και το 1964 συμμετείχε στι βουλευτικέ εκλογέ με την Ελλάδα. Όταν ξέσπασε το πραξικόπημα τη 21η Απριλίου του 1967, οι φίλοι του τον ειδοποίησαν να κρυφτεί, εκείνο όμω δεν έφυγε από το σπίτι του, τον συνέλαβαν και τον έκλεισαν στον υπόδρομο του Φαλίδη. Στα τέλη Απριλίου μεταφέρθηκε στη Γιάρο και αργότερα στο Παρθένι της Λέρου. Το 1968 νοσηλεύτηκε στον Άγιο Σάβα και στη συνέχεια τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό στο σπίτι της γυναίκας του στο χαρολάβαση της Σάμμου. Το 1970 επέστρεψε στην Αθήνα, μετά όμως από άρνησή του να συμβιβαστεί με το καθεστώς του Παπαδόπουλου, εξορίστηκε εκ νέου στη Σάμμου, ω το τέλος του χρόνου που μπήκε για εγχείρηση στη Γενική Κλινική Αθηνών. Το 1973 συμμετείχε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Μετά την πτώση της δικτατορίας και τη μεταπολίτευση έζησε κυρίως στην Αθήνα όπου συνέχισε να γράφει με πυρετώδεις ρυθμούς. Το 1975 αναγορεύθηκε σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και τιμήθηκε με το μεγάλο γαλλικό βραβείο πίσης Αλφρέντε Βινί. Τον επόμενο χρόνο τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν στη Μόσχα. Ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια αναγορεύσεις του σε διάφορα ξένα πανεπιστήμια. Birmingham το 1978, Karl Marx της Λευσίας 1984 και Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 1987. Το 1986 του απονεμήθηκε το βραβείο Ποιητής Διεθνούς Ειρήνης του ΟΗΕ. Ο Γιάννης Ρίτσο έφυγε από τη ζωή στις 11 Νοεμβρίου 1990 αφήνοντας πίσω του 50 ανέγδωτες ποιητικές συλλογές. Παράθυρα... Ενταφιάστηκε τρεις μέρες αργότερα στη γενέτηρα του Μονεμβασιά. Η γυναίκα με τα μαύρα έχει εκδώσει δύο-τρεις ενδιαφέρουσες ποιητικές συλλογές θρησκευτικής πνοής. Λοιπόν, η γυναίκα με τα μαύρα μιλάει στο νέο. «Άφησέ να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψη. Είναι καλό το φεγγάρι». Δεν θα φαίνεται που ασπρίσαν τα μαλλιά μου Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου Δεν θα καταλάβεις Αφησέ με να έρθω μαζί σου Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι μες στο σπίτι τα χέρια τραβούν τις κουρτίνες Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λυσμονημένα λόγια Δεν θέλω να τα ακούσω Σόπα Αφησέ με να έρθω μαζί σου Λίγο πιο κάτω ως τη μάντρα του του βλάδικου Ως εκεί που στρίβει ο δρόμος Και φαίνεται η πολιτεία τσιμεντένια Και αέρινια σβεστωμένη με φεγγαρόφωτο Τόσο αδιάφορη και άειλοι Τόσο θετική σαν μεταφυσική, Που μπορείς επιτέλους να πιστέψεις Πως υπάρχεις και δεν υπάρχεις Πως ποτέ δεν υπήρξες Δεν υπήρξε ο χρόνος και η φθορά του Άφησέ με να έρθω μαζί σου Θα καθίσουμε λίγο στο πεζούλι πάνω στο ύψωμα κι όπως θα μας φυσάει ο ανοιξιάτικο αέρας Μπορεί να φανταστούμε κιόλας πως θα πετάξουμε Γιατί πολλές φορές και τώρα ακόμη Ακούω το θόρυβο του φουστανιού μου, Σαν το θόρυβο δυο δυνατών φτερων που ανοιγοκλίνουν Και όταν κλίνεσαι μέσα σε αυτόν τον ήχο του πετάγματος Νιώθεις κρουστό το λαιμό σου, τα πλευρά σου, τη σάρκα σου κι έτσι σφιγμένος μέσα στους μειώνες του γαλάζιου αγέρα Μέσα στα ρομαλέα νεύρα του ύψους Δεν έχει σημασία αν φεύγεις ή αν γυρίζεις Τι ούτε έχει σημασία που ασπρίσαν τα μαλλιά μου Δεν είναι τούτο η λύπη μου Η λύπη μου είναι που δεν ασπρίζει και η καρδιά μου Άφησέ με να έρθω μαζί σου Το ξέρω πως καθένας μονάχος πορεύεται στον έρωτα Μονάχος στη δόξα και στο θάνατο Ξέρω, το δοκίμασα δεν ωφελεί. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Τούτο το σπίτι στίχιωσε, με διώχνει. Θέλω να πω: Έχει παλιώσει πολύ. Τα καρφιά ξεκολλάνε, Τα κάδρα ρίχνονται σαν να βουτάνε στο κενό. Οι σουβάδε πέφτουν αθόρυβα Όπως πέφτει το καπέλο του πεθαμένο από την κρεμάστρα στο σκοτεινό διάδρομο. Όπω πέφτει το μάλινο τριμμένο γάντι τη σιωπή από τα γόνατά τη, πέφτει μια λουρίδα στην παλιά ξεκυλιασμένη πολυθρόνα. Κάποτε υπήρξε νέα κι αυτή, όχι φωτογραφία που κοιτάς με τόση δυσπιστία. Λέω για την πολυθρόνα, πολύ αναπαυτική, μπορούσες ώρες ολόκληρες να κάθεσαι και με κλεισμένα μάτια να ονειρεύεσαι ό,τι τύχει. Μια ναμουδιά στρωτή, νοτισμένη, στυλβωμένη από φεγγάρι, πιο στυλβωμένη από τα παλιά λουστρίνια μου, που κάθε μήνα τα δίνω στο στυλβωτήριο της γωνιά. Ή ένα πανί ψαρόβαρκας που χάνεται στο βάθος από την ίδια του ανάση, Τριγωνικό πανί, σαν μαντίλι διπλωμένο λοξά μόνο στα δυο, σαν να μην είχε τίποτα να κλείσει, ή να κρατήσει, ή να ανεμήσει διάπλατο σε αποχαιρετισμού Πάντα μου είχα μανία με τα μαντίλια, όχι για να κρατήσω τίποτα δεμένο, τίποτα σπόρου, λουλουδιών, είχα μομύλι μαζεμένο στους αγρούς με το λιόγερμα, ή να το δέσω τέσσερις κόμπους σαν το σκουφί που φοράνε οι αργάτες, τα μάτια μου. Διατήρησα καλή την όρασή μου. Ποτέ μου δεν φόρεσα γυαλιά. Μια απλή ιδιοτροπία τα μαντήλια. Τώρα τα διπλώνω στα τέσσερα, στα οχτώ, στα δεκάξι, να απασχολώ τα δαχτυλά μου. Και τώρα θυμήθηκα, Πως έτσι μετρούσα τη μουσική σαν πήγαινα στο οδείο με μπλε ποδιά και άσπρογιακά με δύο ξανθέ πλεξούδε. Οχτώ, δεκάξι, τριάντα δύο, εξήντα Κρατημένη από το χέρι μια μικρή φίλη μου ροδακινιά, αυτά τα λόγια. Κακή 32 64 Και οι δικοί μου στηρίζανε μεγάλε ελπίδε Του μουσικό μου τάλαντ. Λοιπόν ναι, σου λέγα για την πολυθρόνα. Ξεκυλιασμένη. Φαίνονται κουριασμένες σούστες τα άχερα. Έλεγα να την πάω δίπλα στο επιπλοπείο. Μα που καιρός και λεφτά και διάθεση. Τι να πρωτοδιορθώσεις. Έλεγα να ρίξω ένα σεντόνι πάνω της. Φοβήθηκα τάσπρο σεντόνι σε τέτοιο φαγκαρόφωτο. Εδώ κάθισαν άνθρωποι που ονειρεύτηκαν μεγάλα όνειρα όπως και εσύ και όπως και εγώ άλλωστε και τώρα ξεκουράζονται κάτω από το χώμα δίχως να ενοχλούνται από τη βροχή ή το φεγγάρι αφήσέ με να έρθω μαζί σου θα σταθούμε λιγάκι στην κορφή της μαρμάρινης σκάλας του Άι Νικόλα ύστερα εσύ θα κατηφορήσεις και εγώ θα γυρίσω πίσω έχοντας στην αριστερό πλευρό μου τη ζέστα από το τυχαίο άγκυγμα του σακαγκιού σου και ακόμη μερικά τετράγωνα φώτα από μικρά συνοικιακά παράθυρα και αυτή την πάλευκη άχνα από το φεγγάρι που είναι σε μια μεγάλη συνοδεία σημαίνων κύκνων. Και δε φοβούμαι αυτή την έκφραση γιατί εγώ πολλέ ανοιξιάτικες νύχτες συνομίλησα άλλοτε με το Θεό που μου εμφανίστηκε ντυμένο στην αχλή και τη δόξα ενό τέτοιου Και πολλού νέου, πιο ωραίου και από σένα ακόμη, του εθισίασα. Έτσι λευκή και απρόσιτη να τμίζομαι με στη λευκή μου φλόγα, στη λευκότητα του ελληνόφωτο. περπολιμένη από τα διφάγα μάτια των αντρών και από τη διστακτική νέξταση των εφήβων, πολιορκημένη από εξέσχια ηλιοκαμμένα σώματα, άλκιμα μέλη, γυμνασμένα στο κολύμπι, στο κουπί, στο στίβο, στο ποδόσφαιρο, που έκανα πω δεν τα Με του και λεμί, γόνατα, δάχτυλα και μάτια, και μπράτσα και μυρί. Και αλήθεια δεν Ξέρεις καμιά φορά θαυμάζοντας Ξεχνάς ό,τι θαυμάζεις Σου φτάνει ο θαυμασμός σου θα μου τη μάτια πάνωστρα Κι ενυψωνόμουσα απ μιαν αποθέωση αρνημένων άστρων Γιατί έτσι πολιορκημένη απέξω και από μέσα Άλλος δρόμος δε μου παρά προς τα πάνω ή προς τα κάτω Όχι δε φτάνει Άφησέ με να έρθω μαζί σου Το ξέρω Η ώρα πια είναι περασμένη Άφησέ με γιατί τόσα χρόνια, μέρες και νύχτες και πορφυρά μέρια Έμεινα μόνη, ανένδοτη μόνη και πάνταγνη Ακόμη στη συζυγική μου κλείνει πάνταγνη και μόνη Γράφοντας ένδοξους στίχου στα γόνατα του Θεού Στίχους που σε διαβεβαιώ θα μείνουν εσελαξευμένοι σε άμεμπτο μάρμαρο Πέρα από τη ζωή μου και τη ζωή σου Πέρα πολύ δε φτάνει Να με να έρθω μαζί σου Τούτο το σπίτι δε με σηκώνει πια δεν αντέχω να το σηκώνω στη ράχη μου. Πρέπει πάντα να προσέχει, να προσέχει, να στεριώνει τον τοίχο με το μεγάλο μπουφέ, να στεριώνει τον μπουφέ με το πανάρχιο σκαλιστό τραπέζι, να στεριώνει το τραπέζι με τι καρέκλε, να στεριώνει τι καρέκλε με τα χέρια σου, να βάζει τον ώμο σου κάτω από το δοκάρι που κρέμασε. Και το πιάνω, σαν μαύρο φέρετρο κλεισμένο. Δεν τολμάζει να τα ανοίξει, όλο να προσέχει, να προσέχει, μην πέσουν, μην πέσεις. Δεν αντέχω, άφησε με να έρθω μαζί σου. Τούτο το σπίτι. Παρόλου τους νεκρούς του Δεν εννοεί να πεθάνει Επιμένει να ζει με τους νεκρούς του Να ζει απ' τους νεκρούς του Να ζει απ' τη βεβαιότητα του θανάτου του Και να νοικοκυρεύει ακόμα τους νεκρούς του Σε τιμώρωπα κρεβάτια και αράφια Άφησέ με να έρθω μαζί σου Εδώ, όσο σιγά κι αν περπατήσω στην άχνα της βραδιάς Είτε με τις παντούφλες είτε εξυπόλυτη Κάτι θα τρίξει ένα τζάμι ραγίζει, κάποιος καθρέφτης, κάποια βήματα ακούγονται. Δεν είναι τα δικά μου έξω στο δρόμο μπορεί να μην ακούγονται τούτα τα βήματα. Η μεταμέλεια λένε φοράει ξυλοπάπουτσα. Και αν κάνεις να κοιτάξεις αυτόν εις τον άλλο καθρέφτη, πίσω από τη σκόνη και τις ραγισματιές, διακρίνεις πιο θαμπό και πιο τεμαχισμένο το πρόσωπό σου. Το πρόσωπό σου που άλλο δεν ζήτησες στη ζωή, παρά να το κρατήσεις καθάριου και αδιέρετο. Τα χείλη του ποτηριού διαλύζουν στο φεγγαρόφωτο Σαν κυκλικό ξυράφι Πώς να το φέρω στα χείλη μου Όσο κι αν διψώ πώς να το φέρω Βλέπεις έχω ακόμη διάθεση για παρομοιώσεις Αυτό μου απόμενε Αυτό με βεβαιώνει ακόμη πως δεν λείπω Άφησέ με να έρθω μαζί σου Φορές φορές την ώρα που βραδιάζει Έχω την αίσθηση πως έξω από τα παράθυρα περνάει ο αρκουδιάρης με τη γριά βαριά του αρκούδα με το μαλλί της όλο αγκάθια και τριβόλια σηκώνοντας σκόνη στο συνοικιακό δρόμο ένα ερημικό σύνεφο σκόνη που θυμνιάζει το σούρπο. και τα παιδιά έχουν γυρίσει σπίτια τους για το δείπνο και δεν τα αφήνουν πια να βγουν έξω παρόλο που πίσω από τους τείχους μαντεύουν το περπάτημα της γριάς αρκούδες και η αρκούδα κουρασμένη πορεύεται με στη σοφία της μοναξιάς της, μην ξέροντας για πού και γιατί. Έχει βαρύνει, δεν μπορεί πια να χορεύει στα πισινά της πόδια, δεν μπορεί να φοράει τη δαντελένια σκουφίτσα της να διασκεδάζει τα παιδιά, τους αργόσχολους, τους απαιτητικούς, και το μόνο που θέλει είναι να πλαγιάσει στο χώμα. Αφήνοντα να την πατάνε στην κοιλιά, παίζοντα έτσι το τελευταίο παιχνίδι τη, δείχνοντα την τρομερή τη δύναμη για παρέτηση, την ανυπακοή τη στα συμφέροντα των άλλων, στου κρίκους των χιλιών τη, στην ανάγκη των δοντιών τη, την ανυπακοή τη στον πόνο και στη ζωή, με τη σίγουρη συμμαχία του θανάτου, έστω και ενό αργού θανάτου, την τελική τη ανυπακοή στο θάνατο, με τη συνέχεια και τη γνώση τη ζωή, που ανυφοράει με γνώση και με πράξη πάνω από τη σκλαβιά τη. Μα ποιος μπορεί να παίξει ως το τέλος αυτό το παιχνίδι. Και η αρκούδα σηκώνεται πάλι και πορεύεται, υπακούοντας το λουρί τη, τους κρύκους της, στα δόντια της, χαμογελώντας με τα σκισμένα χείλη της στις πενταροδεκάρες που της ρίχνουν τα ωραία και ανυποψίαστα παιδιά. Ωραία ακριβώς γιατί είναι ανυποψίαστα. Και λέγοντας ευχαριστώ Γιατί οι αρκούδες που γεράσανε Το μόνο που έμαθα να λένε είναι Ευχαριστώ Ευχαριστώ Άφησέ με να έρθω μαζί σου <Το Τούτο το σπίτι με πνίγει Μάλιστα η κουζίνα είναι σαν το βυθό της θάλασσας Τα μπρίτια κρεμασμένα γυαλίζουν Σαν στρογγυλά μεγάλα μάτια απίθανων ψαριών Τα πιάτα σαλεύουν αργά σαν τις μέδουσες Φύκια και όστρα πιάνοντας στα μαλλιά μου. Δεν μπορώ να τα ξεκολλήσω ύστερα Δεν μπορώ να ανέβω πάλι στην επιφάνεια Ο δίσκος μου πέφτει από τα χέρια άϊχος Σοριάζομαι Και βλέπω τις φυσαλίδες από την ανάσα μου να ανεβαίνουν, να ανεβαίνουν Και προσπαθώ να διασκεδάσω Κοιτάζοντάς τις Και να ρωτιέμαι Τι θα λέει αν κάποιος βρίσκεται από πάνω Και βλέπει αυτές τις φυσαλίδες Τα πνίγεται κάποιος Ή πως ένας δίτης Ανοιχνεύει τους βυθούς και αλήθεια δεν είναι λίγε οι φορές που ανακαλύπτω εκεί, στο βάθο του πνιγμού, κοράλια και μαργαριτάρια και θησαυρούς ναυαγισμένων πλοίων, Απρόοπτες συναντήσει και χτεσινά και σημερινά και μελούμενα, μια νεπαλήθευση σχεδόν αιωνιότητα, κάποιο ξανάσισμα, κάποιο χαμόγελο αθανασία όπω λένε, μια νευτυχία, μια μέθη και ενθουσιασμόν ακόμη, κοράλια και μαργαριτάρια και ζαφύρια, μονάχα που δεν ξέρω να τα δώσω. Όχι, τα δίνω Μονάχα που δεν ξέρω αν μπορούν να τα πάρουν Πάντω εγώ τα δίνω Άφησέ με να έρθω μαζί σου Μια στιγμή Να πάρω τη ζακέτα μου Τούτο τον άστατο καιρό όσο να είναι πρέπει να φυλαγόμαστε Έχει γρασία τα βράδια Και το φεγγάρι δεν σου φαίνεται αλήθεια πως επιτείνει την ψύχρα Άσε να σου κουμπώσω το πουκάμισο Τι δυνατό το στήθος Τι δυνατό φεγγάρι Υποληθρώνε λέω και όταν σηκώνω το φιτζάνι από το τραπέζι Μένει από κάτω μια τρύπα σιωπή Βάζω αμέσως την παλάμη μου επάνω να μην κοιτάξω μέσα Αφήνω πάλι το φιτζάνι στη θέση του Και το φεγγάρι μια τρύπα στο κρανίο του κόσμου Μην κοιτάξεις μέσα Είναι μια δύναμη μαγνητική που σε τραβάει Μην κοιτάξεις Μην κοιτάχτε Ακούστε με που σας μιλάω Θα πέσετε μέσα Τούτο ο ήλιονγκ ωραίος ανάλαφρος Θα πέσει Ένα πηγάδι το και βουβάφτερα. Μυστηριακές φωνές δεν τις ακούτε. Βαθύει, βαθύ το πέσιμο, Βαθύ, βαθύ το ανέβασμα, το αέρινο άγαλμα κρουστό μες τα νυχτά φτερά του. Βαθιά, βαθιά, η αμύδιχτη ευεργεσία της σιωπής τρέμουσες φωταψίες της άλλης όχθης, όπως τα μες το ίδιο σου το κύμα, ανάσα ωκεανού. Ωραίο, ανάλαφρος Ο υλίγκος τούτο. Πρόσεξε, θα πέσεις Μην κοιτάς εμένα Εμένα η θέση μου είναι το ταλάντευμα Ο εξαίσιος ήλικος. Έτσι κάθε απόβραδο Έχω λιγάκι πονοκέφαλο Κάτι σαλάδες. Συχνά πετάγομαι στο φαρμακείο Απέναντι για καμιάνα σπιρίνη Άλλοτε πάλι βαριέμαι Και μένω με τον πονοκέφαλό μου Να ακούω μέσα στους τείχους Τον κούφιο θόρυβο που κάνουν οι του νερού. Ήψιλον αγκαφέ και πάντα αφηρημένοι ξεχνιάμε και τιμάζω δυο. Ποιος να τον πηγεί τον άλλον, αστείο αλήθεια. Τον αφήνω στο περβάζι να κρυώνει ή κάποτε πίνω και τον δεύτερο. Κοιτάζοντας από το παράθυρο τον πράσινο γλώμο του φαρμακείου σαν το πράσινο φως ενός αθόρυβου τρένου που έρχεται να με πάρει με τα μαντήλια μου, τα στραβοπατημένα μου παπούτσια, τη μαύρη τσάντα μου, τα ποιηματά μου καθόλου βαλίτσες. Τι να τη κάνει, άφησέ με να έρθω μαζί σου Α, φεύγεις. Καληνύχτα, όχι δεν θα έρθω Καληνύχτα, εγώ θα βγω σε λίγο Ευχαριστώ γιατί επιτέλους πρέπει να βγω από αυτό το θεκισμένο σπίτι, πρέπει να δω λιγάκι πολιτεία Όχι, όχι το φεγγάρι, την πολιτεία με τα ρουζιασμένα χέρια της, την πολιτεία του μεροκάμα Την πολιτεία που ορκίζεται στο ψωμί και στη γροθιά τη, την πολιτεία που όλους μας αντέχει στη ράχη της Με τις μικρότητές μας, τι κακίες, τι έχτρε μας, με τις φιλοδοξίε, την αγνιά μας, τα γερατιά μας να ακούσω τα μεγάλα βήματα της πολιτείας Να μην ακούω πια τα βήματά σου Μήτε τα βήματα του Θεού Μήτε και τα δικά μου βήματα Κανε νύχτα Το δωμάτιο σκοτεινιάζει Φαίνεται πως κάποιο σύννεφο Θα κρύψε το φεγγάρι Μόνο μια σαν κάποιο χέρι Να δυνάμωσε το ραδιόφωνο Του γειτονικού μπαρ Ακούστηκε μια πολύ γνωστή μουσική φράση και τότε κατάλαβα πω όλη τούτη τη σκηνή τη συνόδευε χαμηλόφωνα η σονάτα του Σελινόφωτος Μόνο το πρώτο μέρο. Ο νέο θα κατηφορίζει τώρα με ένα ηρωνικό και ίσω συμπονετικό χαμόγελο στα καλογραμμένα χείλη του και με ένα συνέστημα απελευθέρωση. Όταν θα φτάσει ακριβώ στον Άι Νικόλα πριν καταέβει τη μαρμάρινη σκάλα θα γελάσει. Ένα γέλιο δυνατό, ασυγκράτητο. Το γέλιο του δεν θα ακουστεί καθόλου ανάρμοστα κάτω από το φεγγάρι. Σε λίγο. Ο νέος θα σοπάσει, θα σοβαρευτεί και θα πει Η παρακμή μιας εποχής Έτσι ολότελα ήσυχος πια θα ξεκουμπώσει πάλι το πουκάμισό του Και θα τραβήξει το δρόμο του Όσο για τη γυναίκα με τα μαύρα Δεν ξέρω αν βγήκε τελικά από το σπίτι Το φεγγαρόφωτο λάμπει ξανά Και στις γωνίες του δωματίου οι σκιές φύγονται Από μια αναβάσταχτη μετάνοια σχεδόν οργή Όχι τόσο για τη ζωή όσο για την άχρηστα Ακούτε. Το ραδιόφωνο συνεχίζει. Το ραδιόφωνο συνεχίζει. Αλλά πλέον κανείς δεν ξέρει αν η γυναίκα τελικά βγήκε από το σπίτι. Μόλις ακούσαμε τη σονάδα του «Ελληνόφωτος» ένα πήμα που στάθηκε στα φω, όχι μόνο στο έργο του Γιάννη Ρίτσου αλλά και στην ελληνική ποιήση και στην παγκόσμια. Ε... Αυτή την ιδιότυπη μορφή και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της σονάτας ε, είχαμε το ξεκίνημα μιας νέα εποχής, στην ποιησία. Ε, πραγματικά είναι ένα έργο που περιγράφει συναισθήματα, εικόνες ε, ανθρώπων και Ο καθένα από εμά μπορεί να βρει τον εαυτό του κάπου σε κάποιου στίχους αυτού του ποίηματος. Ε, ο κάθε στίχος, η κάθε στροφή είναι μια διαφορετική εικόνα, ένα διαφορετικό συνέστημα με τις συγκρούσεις, με, με τη μελαγχολία, με τη ρουτίνα της καθημερινότητας που σκοτώνει τα συναισθήματα της αγάπης, του έρωτα και αλήθεια δεν είναι λίγες φορές που ανακαλύπτουμε κάπου εκεί στο βάθος του πνιγμού κοράλια και μαργαριτάρια και να ναυαγισμένων πλοίων η απρόοπτη και χθεσινά και σημερινά και μελούμενα μια σχεδόν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 Στην αφετηρία τη πιο έθρια εποχή για την προσωπική ζωή και δημιουργία του ποιητή, φαίνεται να ανασύρει από το παρελθόν βιώματα, αγωνίε και συγκινήσει που δεν ανοιχνεύονται στα ποίηματα τη προηγούμενη ηρωική δεκαετία του Ρίτσου. Στη συνείδηση του ποιητή αντανακλώνται ιδεολογικέ ανακατατάξεις που συνταράζουν την εποχή αυτή τον ευρύτερο χώρο τη αριστερά, στον οποίο ιδεολογικά και πολιτικά είναι ανταγμένο ο Ρίτσο. Ο ποιητής νιώθει επιτακτική την ανάγκη να επανατοποθετηθεί απέναντι στον κόσμο, γιατί του είναι αδύνατο να μην σκέφτεται το αύριο. Και για να το καταφέρει, καταφέρει στη διαλεκτική της υποκριτικής, σε προσωπία, μυθικά ή σε στερεότυπα, ρόλους ας πούμε. Στη φωνή τους μύγει η αλήθεια του άλλο και του τώρα, του απότατου και του τρέχοντος, του εγγύς και του μακράν, διανοίγοντας την προοπτική του μέλλοντος για ό,τι γνωρίσαμε, για τον κόσμο του χθες. Η σονάδα του Σελληνόφωτος, από τα πιο αγαπημένα και γνωστά κείμενα του Ρίτσου, είναι ένα σκηνικός μονόλογος, μια εκβαθέων εξομολόγηση, μια παρατεταμένη ηκεσία για ζωή και ελπίδα, μέσα από ροή παραστάσεων και συμβόλων. Η ζωή θα σε πει σύντροφο Τα έργα σου θα σε κάνουν σύντροφο Να αξίζουν τα έργα σου Ανάμεσα σε τόσες νύχτες Τόσους βράχους Τόσους σκοτωμένους είπε Εσύ επαναστάτη μας άνοιξες τις χαρδιές λεωφόρους Για μια πανανθρώπινη συνάντηση Αν τίποτα άλλο δεν κερδίσαμε Είπε Μάθαμε τουλάχιστον πως αύριο θα συναντηθούμε Το 1972 ο Παύλο Νερούντα Όταν παρέλαβε το νόμπελ λογοτεχνίας δήλωσε, Ξέρω κάποιον άλλον με περισσότερα προσόντα για αυτή την τιμή, το Γιάννη Ρίτσο. Ο Ρίτσος δεν τιμήθηκε ποτέ με τον νόμπε λογοτεχνία, τιμήθηκε με φυλακίσεις όμως, με εξωρίε και εκτοπίσει. Ο Ρίτσος για τον οποίο ο Παλαμά έγραψε εκείνο το περίφημο Παραμερίζουμε ποιητή για να περάσεις» που ο Αραγκόν, όπω είπαμε και νωρίτερα, έβλεπε στην πίεση του το βίαιο τράνταγμα τη μεγαλοφιλία, που ο Λιβαδίτη μιλούσε για μια πίεση ενό κόσμου. Που γίνεις ικανό και να πεθάνεις ακόμα για έναν τέτοιο κόσμο, άφησε του άλλου να απαντήσουν στο ερώτημα: Ήταν ποιητή γιατί ήταν κομμουνιστή ή ήταν κομμουνιστή γιατί ήταν ποιητή. Ο ίδιο ποτέ δεν τα ξεχώρισε. Ό,τι είμαι και ό,τι έχω σα το χρωστάω, είχε πει απευθυνόμενο στο χαρί λαοφλωράκι και στο ακροατήριο τη εκδήλωση για τα 75 χρόνια του ποιητή που διοργάνωσε προ τη μήτου τον Κουκουέ. Ο Ρίτσιος πορεύτηκε κρατώντας πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα, τα μάτια της ψυχής μου κατά την προτροπή του Σολομού. Ήξερε ότι ο δρόμος ο πιο μακρινός είναι ο πιο κοντινός. Ήξερε ότι η ζωή θα σε πει σύντροφο, τα έργα σου θα σε κάνουν σύντροφο, γι' αυτό να αξίζουν τα έργα σου, όπως έλεγε. Και ο Ρίτσος ήταν από που ό,τι έλεγε το έπρατε κιόλα. Να μην κάνει κατάχρηση της εξουσίας που σου δώθηκε, στο όνομα του μεγαλύτερου ιδανικού της ελευθερίας, να μην κάνεις κατάχρηση περί αυτολογίας στο όνομα του αντιατομισμού, να μην κάνεις αγώνα προσωπικής επικράτησης στο όνομα της εμείς ανώνυμης μάζας. Ήταν τα λόγια του προ όσου έκαναν ότι δεν καταλαβαίνουν. You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 That, hook, that look that looks that leaves me weak. All I do is to with them and split up high, but wind with them respectable as can be. Πάμε να διαβάσουμε τώρα κάποια βήματα από αυτά τα ανέκδοτα που σας είπα προηγουμένως, τα οποία γράφτηκαν από τον ποιητή τη δεκαετία του 80 και αποδεσμεύτηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα με έγκριση της κόρης του Έρσης. Η θεματολογία αυτών των ποιημάτων προσλαμβάνει στις μέρες μας αξιοσημείωτη επικαιρότητα, έτσι σημείωσαν και οι πλώσεις του. Και το χαρακτηριστικό του μόρισμα είναι ότι είναι και πεζόμορφα. ...γράφτηκαν σε πολιτονικό το 1985. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση... Ε, ...ένα από αυτά είναι το πείμα με τίτλο «Προσέγγιση». Μιλούσε για μυστικές αρτηρίες, για σιωπηλά εφόδια... ...για κοίνο το ανάλαφρο βάρος στις πλάτες... ...όταν η Μαρία λύνει την ποδιά της και κοιτάει από το παράθυρο... ...όταν δύο νέοι εμπορεύονται στο πεζοδρόμιο λαθρέα εφάσματα... ...όταν ο Λαοδίκη τον εξώστη... Με ριγαί πιτζάμες κλείνει τα μάτια του στο μέγα φως και η θάλασσα μας πλησιάζει όλους ανεξερετός, διδακτική αμερόληπτη αμυσίκακοι Και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 πιτέλους. πριν από εσένα ήσουν εσύ. Έξω στο δρόμο δεν περνάει κανένας. Το φως του δωματίου πέφτει κάθετα, τονίζοντας τα ζυγωματικά, σβήνοντας τους αγώνι μέσα στην ίδια απορία. Υπήρξαμε. Έτσι πέταξα το ποτήρι από το παράθυρο. Έτσι άκουσα τουλάχιστον κάτω στο πεζοδρόμιο τον Κρότο. Υπάρχουμε. Δίσδυση. Τα πιο πολλά, τα πιο ωραία, Τάδες απ' την κλειδαρότρυπα, λουλούδια πεσμένα στο πάτωμα και μέσα στα παπούτσια σου. Καλύτερα, λοιπόν, να περπατάς ξυπόλυτος, μης ακούσουν. Το αδιάβατο. Άνθρωποι ρυψοκίνδυνοι ήταν. Δεν το περηφανεύονταν, ωστόσο. Έσπασε το θερμόμετρο. Ο υδράργυρος σκόρπισε. Σαν φτάσαμε στα σύνορα, μα σταμάτησαν. Τα ψεύτικα διαβατήρια ήταν έγκυρα. Εμείς is the Brain, and I find you spinning round in my brain Like a bubble in a glass of champagne You go to my head Like a tip of sparkling burgundy brew And I find the very mention of you Like the kicker in a julie for two The thrill of the thought That you might give a thought To my plea Cast the spell over me Till I say to myself Get a hold of yourself ένα από τα κορυφαία ποίηματα του Γιάννη Ρίτσου είναι και η ρωμιοσύνη η οποία τι είναι, τι σημασία έχει για μας σήμερα είναι μια παλιωμοδίτικη πατριωτική ιδεολογία πούμε, ή αποτελεί σύμβολο εθνικής ταυτότητα. Γιατί οι Έλληνες σήμερα όλο ένα και περισσότερο την ξεχνούν και δυσκολεύονται να καταλάβουν τη σημασία της. Άλλοι το βλέπουν προκατελειμμένα, ας πούμε συγχέονται οι έννοιε έτσι κι αλλιώς κατευθυνόμενο είναι κι αυτό. Πατριωτισμού και εθνικισμού, τους αρέσει σε κάποιους να το ταυτίζουν αυτό, βολεύονται σε αυτό. Αλλά μην η Ρωμιοσύνη εν τέλει είναι ένα μανιφέστο ελευθερίας, αξιοπρέπειας, αγώνα της αέναης διάθεσης ενός έμβιου όντω να προχωράει, να εξελίσσεται, να προστατεύεται να σέβεται τη δική του ύπαρξη όπως σέβεται και την ύπαρξη των υπολείπων γύρω του πάμε να τα ακούσουμε και στο τσάτ μπορείτε να μου στείλετε και εσείς τη, τη δική σας οπτική ας πούμε, για τη ρωμιοσύνη και για τα υπόλοιπα που ακούστηκαν και διαβάστηκαν για το ρίτσο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 Αυτές οι καρδιές δε βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Σφίγγεις τον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Σφίγγεις το φως τις ορφανές ελιές του και τα μπέλια του. Σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό. Μονάχα φως. Ο δρόμος χάνεται στο φως. Ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο. Μαρμάρωσαν τα δέντρα, τα ποτάμια και οι φωνές μες στον ασβέστη του ήλιου. Η ρίζα σκοντάφτει στο μάρμαρο. Τα σκονισμένα σκίνα, το μουλάρι και ο βράχος τα σου. δεν υπάρχει νερό. Όλοι διψάνε, ρόλοι. Όλοι μας άνε μια πουκιά ουρανό πάνω από την πίκρα τους Τα μάτια τους είναι κόκκινα από την αγρύπνια Μια βαθιά χαρακιά σφινωμένη ανάμεσα στα φρύδια τους Σαν ένα κυπαρίσι ανάμεσα σε δυο βουνά το λιόγερμα Το χέρι τους είναι κολλημένο στο ντουφέκι Το ντουφέκι είναι συνέχεια του χεριού τους Το χέρι τους... Είναι συνέχεια της ψυχής τους Έχουν στα χείλια τους απάνω το θυμό Έχουνε τον καημό Βαθιά, βαθιά στα μάτια τους Σαν ένα αστέρι σε μια γούβα αλάτι Όταν σφίγγουν το χέρι Ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο Όταν χαμογελάνε Ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μέσα από τα αγριαγένια Yeah. Τα τάγκρια γένια του. Ω τα σκοτόντε, ω τα σκοτόντε, ω τα σκοτόντε, Και τα Η ζωή, τραπέτη νάνι φόρα. Και ζωή, τραπέτη νάνι φόρα. Δεσημέ, ζωή, τραπέτη νάνι φόρα. ζωή, τραπέτη νάνι Υπότιτλοι I didn't know Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα, Όμω οι άνθρωποι αυτής της γης, αυτού του τόπου, βολεύτηκαν και με λιγότερο ουρανό και με λιγότερο οξυγόνο και με πολλά άλλα. Ε, βολεύτηκαν και με τον πράσινο ήλιο, βολεύτηκαν και με τις μπλε δάδες, Εντάξει, δεν έχουμε περιθώρια να αυτομαστιγωνόμαστε βέβαια. Καιρό να ξεβολευτούμε, γιατί οι άνθρωποι που έζησαν άλλες εποχές, παλιότερες, έρχονται να μας ανοίξουν τα μάτια. Αυτό το τοπίο είναι σκληρός σιωπή και θα γίνει ακόμα σκληρότερο. Ο δρόμος χάνεται, όχι στο φω όμως, στο σκοτάδι. Και ο, και ο ίσκυος τη μάντρα δεν είναι απλά σίγδαρα. Μαρμάρωσαν τα δέντρα, μαρμάρωσαν τα ποτάμια και οι φωνέ δεν μαρμάρωσαν απλά. Οι φωνέ πέθαναν, σώπασαν. Καιρό να αλλάξει αυτό, παιδιά δεν μα παίρνει για πολύ ακόμα. Τα φωνέ Some illusions lightly used Just like new Such romantic illusions And they're all About you I'll sell them all For a penny They make pretty Δεν θέλαμε να πεθάνουμε, κανένα δεν ήθελε να πεθάνει. Δεν ήταν εύκολο, μην πεις. δεν ήταν εύκολο. Ο ελίκο είπε. Σκέψου η ζωή να τραβάει το δρόμο τη και εσύ να λείπεις. Να έρχονται οι άνοιξε με πολλά διάπλατα παράθυρα και εσύ να λείπει. Να έρχονται τα κορίτσια στα παγκάκια του κήπου με χρωματιστά φορέματα και εσύ να λείπει. Δυο στόματα να φιλούνται στο νίσκιο και εσύ να λείπει. Σκέψου δύο χέρια να σφίγγονται και ένα να τα χέρια. Δυο κορμιά να παίρνονται και εσύ να κάτω από το χώμα και τα κουμπιά του σακακιού σου να αντέχουν πιότερο από σένα κάτω από το χώμα και η σφαίρα εισφυνωμένη στην καρδιά σου να μιλώνει όταν η καρδιά σου που τόσο αγάπησε τον κόσμο θα χιλιώσει Την ίδια νύχτα πιάσαν τον Αλέκο Ο Αλέκος δεν μαρτύρησε Ο αλέκο έμεινα κρεμασμένος τρία μερών Δεν μαρτύρησε Ο Αλέκος πέθανε σαν μέλος του κόμματο. Πέθανε σαν αληθινός σύντροφος. Την τελευταία στιγμή φώναξε «Είναι χιλιάδες άστρα μέσα μας, δεν μπορείτε να τα σκοτώσετε». Ετούτα τα άστρα τα έδωσε ο Αλέκος στη σημαία του κόμματος. Το 1948, ο Ρίτσος ήταν εξόριστος στη Λίμνο. Λίγο αργότερα, θα έρχεσαι και για αυτόν το μαρτύριο της Μακρονήσου. Ο Ρίτσος δεν, ευνόησε, δεν ενόησε ποτέ να συνθηκολογήσει με τους δεσμοφυλακές του εξόριστος και της στις δικές του προτροπές να υπογράψει εκείνος άπλωνε τα χέρια για να του περάσουν κι άλλες χειροπέδες, στις συστάσεις να συμμορφωθεί εκείνος τους απαντούσε γράφοντας πείματα, ίδια και καλύτερα με εκείνα που τον είχαν οδηγήσει στη φυλακή 'r tu as fermé Dans la nuit Tout comme foi Il traîne parfois un peu de toi. Είναι λάθος, έλεγε ο Ρίτσο, να χωρίζουμε την πίεση σε κατηγορίες. Η πίεση είναι απέραντη, σαν τη ζωή, ένα διαρκές γίγνασθε. Στον χώρο τη δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχουν απαγορεύσει. Σε μια ομιλία του Ελιάρ είχε πει ότι ενώ παλιότερα πίστευε πω υπάρχουν λέξει απαγορευμένες για την πίεση, αργότερα πω δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Μέσα και πάνω στι λέξει του ποιητή αποτυπώνονται πολιτιστικέ μνήμε όνων αποθυσαυρίζεται η Παγκόσμια Ιστορία. Το πείμα ξεπηδάει από μια ανάγκη να αποδοθεί η σιωπή από μια εντολή της ανθρώπινης προϊστορίας ιστορίας και μεθυστορίας. Μια εντολή που δίνεται στην, στον ποιητή άθελά του και εκφράζεται μέσα από αυτόν. Γράφοντας πίεση, κάνει, χωρίς να το ξέρει, μια μάχη σώμα με σώμα με το θάνατο. Και όταν λέμε θάνατο, δεν εννοούμε μόνο το φυσικό, αλλά και όλες τις μορφές κοινωνικού θανάτου. Η καταπίεση, η σκλαβιά, οι επιθυμίες που δεν εκπληρώνονται, όλα αυτά είναι μια καθημερινή εκτέλεση, ένα θάνατος. Και όσο θα υπάρχει ο θάνατος, θα υπάρχει και η αντίσταση στο θάνατο. Μια αναμέτρηση με αυτή τη μορφή του θανάτου είναι η πολιτική ποιήση, πίεση, η δική μου πολιτική πίεση. Μια μάχη για να φτάσουμε στο αταξικό γαλάζιο. Απόσπασμα από τη συνέντευξη στο περιοδικό «ِη λέξη» 182 <Κι> Il me traitor, En moi sa trace Ne laisse rien Partout je traîne Comme une chaîne a traitor, I'm a traitor, I'm a traitor, I'm a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 Και κάπου εδώ είναι που κλείνει και η σημερινή εκπομπή. Υπάρχει γυρμάνικα. Εντάξει, πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες που έχετε συνηθίσει. Ελπίζω ο Πάνος να μην με μαλώσει. Ε, ελπίζω να σας άρεσε το ποιητικό ταξίδι παρέα με το Ρίτσο και ελπίζω να μας δοθούν και άλλε τέτοιες ευκαιρίες να λείπει πιο συχνά ο Πάνος να κάνουμε λίγες εκπομπές λοιπόν κλείνουμε με το πείμα πρωινό άστρο και σας χαιρετώ με αυτό γιατί δεν είναι κοριτσάκι να μάθεις μόνο εκείνο που είσαι εκείνο που έχεις γίνει είναι να γίνεις ό,τι ζητάει η ευτυχία του κόσμου είναι να φτιάχνεις κοριτσάκι την ευτυχία του κόσμου άλλη χαρά δεν είναι πιο μεγάλη απ' τη χαρά που δίνεις να το θυμάσαι κοριτσάκι το θυμάμαστε όλοι λοιπόν. Ε, πάμε να τα ακούσουμε και μελοποιημένα από Βασίλη Γεφράζει als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollten oder lieber nicht. Jetzt ich allein, durch eine große Stadt und ich weiß nicht, ob sie mich lieb haben. Καλό και όμορφο απόγευμα. Τα λέμε την Κυριακή συναισθητή ανομία, με τον Πανούλη εννοείται. Και την επόμενη Πέμπτη θα είναι πάνω. μην αγχώνεστε.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 Zuma!